Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σα. Καλό μήναι να βγαιθώ καθότι είναι η πρώτη εκπομπή του Μαΐου. Να ευχαριστήσω τη Μαρίτα για την προηγούμενη πολύ όμορφη εκπομπή της και για τη βοήθειά της εδώ πέρα στην αλλαγή των εκπομπών πολύ ωραίες οι επιλογές της ε, άκησε το κόπο αυτή η έκτακτη εκπομπή ελπίζουμε τώρα την Παρασκευή που θα είναι η επόμενη να είμαστε ε, απάντες ε, παρόντες ε, Άνοιξη υποτίθεται ο Μάης είναι ο κατεξοχήν μήνας που, και τελευταίος που έχουμε συνδέσει με την Άνοιξη αλλά δυστυχώς φέτος εδώ τουλάχιστον ε, δεν μα τα λέει και πολύ καλά ο καιρός ε, άστατος μέχρι και που δεν παίρνει. Σήμερα το πρωί μα φιλοδόρησε και με μία, ε, όχι βροχούλα, μία αρκετά δυνατή βροχή ε, και χθε δεν ήταν πολύ καλός ε, ο καιρός. Σκέφτομουν σήμερα να βάλω τραγούδια σχετικά με την Άνοιξη, με το Μάη, αλλά νομίζω το πιο ταιριαστό για τις συνθήκες είναι αυτό που θα βάλω τώρα λοιπόν ας ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι και θα επανέλθουμε <σομίου> I'm singing in the rain Just singing in the rain What a glorious feel and I'm happy again I'm laughing at clouds So dark up above The sun's in my heart And I'm ready for love Let the stormy clouds chase Everyone from the place Come on with the rain I've a smile on my face I'll walk down the lane With a happy refrain Just singing, singing in the rain Dancing in the rain I'm happy again I'm singing and dancing Singing in the rain, τραγουδώντα τη βροχή, εδώ στην εκτέλεση με το Fred Astern. Νομίζω ότι έργαιζε στη μέρα τουλάχιστον όπω τη ζήσαμε εδώ πέρα. Βέβαια σε άλλε περιοχέ τη Ελλάδα είχε πολύ καλό καιρό και ζέστη. Ε, δεν ξέρω, ελπίζω να μην σα χάλασε το Σαββατοκύριακο όπω εδώ πέρα να καλείς περίσω τη Ρέα, τη Ρομφέα τη Μαρίτα, την Ευαγγελία και τον Νίκο που είναι συνδεμένοι στο τσάτ και μάλλον δύο νίκου έχουμε στο τσάτ και τον Σέρας ε, που είναι στο τσάτ και μας κράτανε παρέα επίση να καλείς περίσω την Ελένη που είμαι σίγουρος ότι με ακούει και τη Λίζα που μας ακούει και αυτή ε, ελπίζω η πρώτο να ήταν καλή να μπορέσατε να πήγατε κάποια εκδρομή και γενικά να χαρίκατε λίγο αυτή την πρώτη μέρα του Μαΐου Ελπίζουμε από εβδομάδα να φτιάξει και ο καιρός και να μπούμε πραγματικά σε τελείως ε, ανοιξιάτικη διάθεση. Η σημερινή εκπομπή του Ex Libris, όπως ε, είχα γράψει και χθες το σταθμό, θα είναι μονό ώρες, η ώρα θα ολοκληρώσουμε γιατί έχω ε, μια υποχρέωση και έτσι και η θεματολογία μας θα είναι σήμερα λίγο περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενες εκπομπές. Ελπίζω ε, πάντως εγώ σας ευχαριστώ όλους που είσαστε τακτικά στην παρέα μας και στηρίζετε την εκπομπή αυτή που κακά τα ψέματα είναι λίγο ιδιαίτερη γιατί είναι μια εκπομπή λόγου πρώτα απ' όλα και κατά μια εκπομπή που ασχολείται με το βιβλίο που σημαίνει ότι όσο και να είναι θέλει μια προσοχή στην παρακολούθηση της εκπομπής και οι μουσικές μου επιλογές δεν για τη φιλικότητά της, για το, για το φιλικότητα για το εύπεπτο να πω ε, βάζω και λίγο κάπως πιο δύσκολα, πιο άγνωστα ε, κομμάτια άλλωστε το Radio Music Heaven έχει αυτό το καλό ε, η παραγωγή είμαστε τελείω ελεύθεροι. Επιλέγουμε τη μουσική που θεωρούμε εμείς ότι ταιριάζει καλύτερα χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς ε, υποχρεωτικές ε, playlist και υπάρχει όπως θα έχετε διαπιστώσει μια υπέροχη πολυφωνία στο σταθμό. Επομένως, εφού υπάρχουν τόσο εξαίρετοι παραγωγή που παίζουν όλα τα είδη της μουσικής εγώ έχω το, την ευκαιρία να διαφοροποιούμε λίγο προς τις, ε, μου. Ε, πώς πάει το διαβάσμα. Ε, διαβάσαμε τίποτα αυτή τη βδομάδα. Ε, δεν μου γράφετε στο φόρουμ τι γίνεται με τις αναγνώσεις σα και υποψιάζομαι ότι μάλλον της αμελείται λίγο. Εγώ αυτή την εβδομάδα τελείωσα το βιβλίο της Jane Austen-Pitho που το διαβάζαμε στα πλαίσια μιας συνανάγνωσης όπως είχα πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχαμε μιλήσει για τις αναγνώσεις ε, στα πλαίσια μιας συνανάγνωση στο site της λέσχησης του βιβλίου είναι από τα κλασικά βιβλία τη Jane Austen. Περιγράφει πάρα πολύ ωραία την εποχή και του ανθρώπου, της αντιλήψει του και το ε, πώ ζούσαν αυτή την εποχή. Αλλά πιο εκτεταμένη κριτική δεν θα κάνω τώρα ούτε μεγάλη παρουσίαση γιατί το φιλάω. Σκέφτομαι να κάνω ένα αφιέρωμα στη Jane ώστε ε, και τότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα για τα βιβλία της. Πάμε λοιπόν να το επόμενο κομμάτι και πανερχόμαστε. Μουσική Ε, ακούσαμε από τις τέσσερις εποχές το Allegro από την Άνοιξη του Αντώνιου Βιβάλντι πασίγνωστο φαντάζομαι το κομμάτι και αν δεν ήταν η βροχή με αυτό θα είχα ξεκινήσει τις μουσικές επιλογές αλλά yeah. μετά την πρωινή βροχή καταλάβατε γιατί μπήκε το Singing in the Rain ε, τι να κάνουμε Πάντως εδώ από ό,τι... Τη... Βλέπω ορίστε, στο τσάτ μου η Μαρίτα μου λέει ότι διαβάζει και μάλιστα αυτές τις μέρες αν δεν κάνω λάθος τελείωσε το Google το ημερολόγιο ενός τρελού Μπράβο Μαρίτα, έτσι θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που αγαπάνε το βιβλίο και παρακινούνται από εμάς και να διαβάσουν και άλλα βιβλία. Ε, ο Μάιος μας έφερε και μια ωραία πρωτοβουλία από τους βιβλιοσκόλικες σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές που είχαμε παρουσιάσει ελληνικές ιστοσελίδες σχετικές με το βιβλίο είχαμε παρουσιάσει και τους βιβλιοσκόλικες ιστοσελίδες τους θα τη βρείτε στο spoileralert.gr όπως πάντα μετά το τέλος της εκπομπή όλοι οι σύνδεσμοι οι ε, του καταγράφω γιατί δεν είναι δυνατόν να τους σημειώνεται όπως τους λέω. Οι βιβλιοσκόλικέ λοιπόν διατηρούν και μία, ένα λογαριασμό θα λέγαμε στην δημοφιλή εφαρμογή Instagram. Δεν ξέρω πώς τη γνωρίζετε, είναι μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που ασχολείται με φωτογραφίες. Δηλαδή τραβάς με το κινητό σου κάποια φωτογραφία και τη δημοσιοποιείς. Έτσι λοιπόν οι βιβλιοσκόληκες διοργάνωσαν για το μήνα... Μάιο, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία καλούν όλους τους φίλους τους στο Instagram να φωτογραφίσουνε φωτογραφίες σχετικές με βιβλία με το κινητό τους και να τις ανεβάσουν με τη σχετική ετικέτα από τους βιβλιοσκόλικες μάλιστα για κάθε μέρα υπάρχει διαφορετική θεματολογία χθες ήταν οι σελίδοδείκτες αν θυμάμαι καλά ε, ενώ σήμερα η θεματολογία της φωτογραφίας είναι ε, πιο βιβλίο αγοράσαμε σήμερα. Επομένως ε, όσοι έχετε την έφεση ή με το Instagram καλό είναι να ρίξετε και μια ματιά στο λογαριασμό τους, στο spoiler alert GR και αν θέλετε να συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία είναι παρήγορο να βλέπεις στο διαδίκτυο πόσες, πόσες ιστολόγια, φόρουμ, σελίδες ασχολούνται με το βιβλίο γιατί παρόλο που υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στη χώρα μας βλέπω ότι η νέα γενιά δίνει δυναμικό παρόν στο βιβλίο και μάλιστα έλεγα ότι εξαιτίας ακριβώς της δικτύωσης η ποιο να γίνει είναι ψαγμένη είναι περισσότερο ψαγμένη από ό,τι οι παλαιότερη για να παραφράσω λίγο ένα γνωστό απόφθημα θα λέγαμε αναγνώστες με αιτία γιατί όχι λοιπόν και επειδή Μάιο έχουμε δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή μας λίστα τραγουδιών και το ακόλουθο τραγουδάκι Γνωρίσατε Πασχαλής και Ολύμπια, ένα το κορίτσι του Μάη. Είχε κάνει και διεθνή καρκέρα. Αν θυμάμαι καλά, αυτό με ε, ε, ξένο στοίχο. Ε, δεν το έχω στη συλλογή μου, όμω δεν πειράζει. Κάποια άλλη φορά. Ε, να καλησπερίσω και τη Σπυρού στην παρέμαση. Η Σπυρού είναι η υπεύθυνη, ο ηθήνων Νούς πίσω από του βιβλιοσκόλικε. Επομένω, ό,τι απορία έχετε για το site για το διαγωνισμό, για το, το ας πούμε που τρέχει, είναι συνδεδεμένη στο τσάτ. εκμεταλλευτείτε το. Λοιπόν, στη, να επιστρέψουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Στη, για την 4 7η Μαου σα ενημέρωση η Μαρίτα έχει μια πολύ ωραία συναυλία από αξίζει κόπο. Την 5η όμω 8η Μαου ξεκινά η ομω 8 μαιου Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, τι άλλο, τη Θεσσαλονίκη. Θα είναι 8 με 11η Μαου, δηλαδή από 5η μέχρι και Κυριακή. Και έχουν δηλώσει συμμετοχή, όπω και κάθε χρόνο, σχετικά επιτυχημένε οι εκθέσει αυτέ, πάνω από 100 εκδότε. Και φέτος θα είναι τιμόμενη χώρα το Ισραήλ. Εγώ αναμένω βέβαια ότι επειδή θα είναι και μέσω της προεκλογικής περίοδου θα έχει πάρα πολλή κίνηση από διάφορους υποψήφιους που θα θέλουν να εμφανιστούν, να μιλήσουν. Μακάρι η σχέση των πολιτικών με το βιβλίο να ήταν σταθερή και πιο ουσιαστική από την μια εμφάνιση στις εκθέσεις όποτε έχουμε εκλογές αυτό ισχύει για όλα βέβαια όχι μόνο για τις εκθέσεις βιβλίο και Βέβαια, κάποτε η πολιτική στην Ελλάδα ήταν και παραγωγή γραπτού λόγου και γνώσης και είχαν τάσει προς τη διανόηση. Και ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολιτικοί οποίοι θεωρούν καθήκον τους να είναι και πνευματικοί άνθρωποι. Δυστυχώς, όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και περισσότερο φθήνει. Αλλά τέλο πάντων, αυτό είναι ένα λύπηρό, θα έλεγα, φαινόμενο και δεν θέλω να ασχοληθώ έτσι Μάιος, ε, που είναι με, τα, με τέτοια λυπηρά να το πούμε έτσι έτσι λοιπόν θα έχουμε τη Διεθνή Εκθεσή του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη εγώ προτείνω να πάτε ε, όχι τόσο για να αγοράσετε δεν είναι παζαρή βιβλίου δεν είναι το κυρίως για να δείτε να δείτε τη βιβλιοπαραγωγή να ενημερωθείτε και δεν ξέρω γιατί στο ίντερνετ οι πηγές είναι κυρίως από δεσογραφικά site είναι Παλιότερα το ΕΚΒ, το του Εθνικού Κεντροβιλίου είχε πολύ πλούσιο υλικό τώρα με τα προβλήματα που έχει λόγω των γνωστών προβλημάτων που έχουν όλες ε, τα ιδρύματα και υπηρεσίες στη χώρα μετά την κρίση ε, δεν βρήκα πολλά είναι η αλήθεια εύλοι πιστώ τις επόμενες μέρες ε, θα δώσουν περισσότερο Φαντάζομαι στη Θεσσαλονίκη θα είναι πιο εύκολο να ενημερωθεί κανεί για, για όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν είναι τιμόμενη η χώρα το Ισραήλ φέτος ήθιστε στις εκθέσεις βιβλίου και διετή διεθνείς να υπάρχει μια θυμόμενη η χώρα στη... και να διοργανώνονται διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις ομιλίες, ίσως και συναυλίες με θεματολογία από τη βιβλιοπαραγωγή και γενικότερα από τον πολιτισμό της χώρας αυτής ε, η έκθεση οι, οι ανοιξιάδικες εκθέσει του βιβλίου είναι πάντοτε ευχάριστης να δεις περιδιαβαίνει κανεί, προφανώς Ελπίζω να βοηθήσει και ο καιρό να μην έχουμε παρατράγουδα. Και θα, α, δεν έχω πληροφορίε κανένα τέτοια εποχή. Περίπου γινόταν και κάποιο, ε, κάποια εκθεσιβλίου στην Αθήνα, νομίζω, στο παραδοσιακά, στο Σάπιο γινόταν αυτή την εποχή. Άλλε φορέ και στη Διονυσίου Ρεοπαγή του είχε μεταφερθεί. Αλλά φέτο όσο και αν έψαξα δεν βλέπω να έχει ανακοινωθεί τίποτα. Και γενικά είναι το παραπονό μου ότι για τέτοια θέματα δεν ενημερωνόμαστε από του καθηλίκου. Είναι αρμόδιου, δηλαδή εκτό από το κεβή είναι σύνδεσμο εκδοτών βιβλίου, σύνδεσμοι εκδοτών βιβλιοπολών, σύνδεσμοι δεσιμαζεύεται, εκδοτικοί ή και στο τέλος καταλήγουμε να το μαθαίνουμε από πέντε ράδε σε κάποιο ειδεσιογραφικό site. Θέλουν και λίγο προβολή αυτά τα πράγματα εκτός των στενών, να το πω έτσι, κύκλων. <σχύος> να υπάρχει ένα πρόγραμμα, να υπάρχει ε, αρκετό καιρο, πριν, να βοηθήσει, μπορεί να προγραμματίσει πιο την παρουσία του τέλος πάντων ας με εγκρινιάζω πολύ ας σας ένα μια από τις εξαιρετικές φωνές που έχουν περάσει και συνεχίζουμε The things I used to like, I don't like other things I've never had before. It's just like my mama says. I sit around and mow, pretending that I am so wonderful. And no Yeah. Mm -hmm. μόνο it might as well be spring τη λίστα των τραγωγιών όπως είπαμε και συνδέσμους για τα διάφορα site που αναφέρουμε θα τους ε, βρείτε κάποια στιγμή στο ε, site ε, του σταθμού έτσι και πολλοί παραγωγοί ενημερώνομαι για τις εκπομπές μας ε, όσοι μα ακούτε και δεν είστε μέλη του site μας του σταθμού ε, καλά θα ήταν να έρθετε είναι πολύ και εγώ έτσι από σύσταση φίλου βρέθηκα είναι ένα πολύ φιλικό site θα βρείτε ε, πολύ ε, πολύ δικό για τη μουσική όχι μόνο για το, από το ραδιόφωνο το ραδιόφωνο είναι ένα κομμάτι του site το πιο ζωντανό πρέπει να πω και να ευλογήσω και τα γένια μας αλλά έχει εξαιρετικό φόρουμ και πάρα πολλές πληροφορίες για όποιον έχει και επαγγελματική σχέση με τη μουσική Εν πάση περιπτώσεις συζητούσαμε για τι εκθέσεις βιβλίου, πέμπτη ξεκινάει η 11η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη και θα διερκέσει μέχρι και την Κυριακή, τιμόμενη χώρα για φέτος στο Ισραήλ. Για κάποια φεστιβάλ, έκθεση, γιορτή στην Αθήνα έλεγα ότι ακόμα δεν έχω δει τίποτα, δεν έχω ενημερωθεί. Αν ε, κανείς ε, ξέρει κάτι, ας μας ε, διαφωτίσει και τους υπόλοιπους. Πάντοτε χαίρομαι να με διορθώνω όταν κάνω λάθος, γιατί πώς θα γίνω και εγώ καλύτερος και σοφότερος. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια όταν συζητάμε για εκθέσεις και μάλιστα για διεθνεί εκθέσει βιλίου, νομίζω ότι τη η διασημότερη, η μεγαλύτερη και πιο ε, οργανωμένη είναι η Διεθνής της Φραγκφούρτης. Αυτή γίνεται τον Οκτώβριο βέβαια, όχι τέτοια εποχή. Είναι πραγματικά μία... Έκθεση, η οποία παρόλο ότι γίνεται στη Φραγκφούρτη δεν επικεντρώνεται στο γερμανικό ή γενικότερα στο γερμανόφωνο βιβλίο. Είναι σημείο συνάντησης για τους εκδότες ολοκληρίου του κόσμου, της, της Ευρώπης σίγουρα, αλλά και από όλο τον υπολείπο κόσμο και κλείνονται διάφορες συμφωνίες και εκεί πέρα και έχει ξεκινήσει ο θεσμός τη τιμόμενης χωρο... ε, χώρας. Πριν από κάποια χρόνια που θυμάμαι ήταν η... και τιμόμενη χώρα η Ελλάδα, είχαν γίνει κάποιες τότε ενέργειε από το Υπουργείο Πολιτισμού πριν να ψάξω τα, τα αρχεία για να δω ε, πώς και τι ακριβώς είχε γίνει πάντως ε, στις εκθέσεις Βουλίου ε, πρέπει να είναι κανείς όπως και σε όλες τις εκθέσεις τις κλαδικές πρέπει να είναι κανείς πολύ οργανωμένος για να έχει επιτυχία και να ξεφύγει από ένα απλό παζάρι βιβλίου δεν μπορούμε να στείνουμε 10-20-30% Περίπτερα και τα υπόλοιπα να, το, να τα αφήνουμε στην τύχη τους. Χρειάζεται μία ε, οργάνωση, χρειάζεται ένα προγραμματισμό και χρειάζεται και παρουσία. Και ειδικά όταν θες να πα σε, να, να σε διεθνέ επίπεδο, όπως, κάνει εδώ, όπως κάνουμε εδώ με την εκθέση τη Θεσσαλονίκη. Ε, αυτά είναι όχι απλώς α, τα θέλουν είναι προαπαιτούμενα δεν πας αλλιώς ε, να βγεις σε διεθνές επίπεδο ε, εγώ τι θα πρότεινα για τις εκθέσει φεστιβάλ κ.λπ. γιορτέ γιορτές βιβλίου ε, θα πρότεινα πρώτα απ' όλα να υπάρχουν όσο το δυνατόν πιο σταθερές ημερομηνίες τουλάχιστον δηλαδή, να έχουμε σταθερό ε, μήνα σε πρώτη φάση έτσι, και μετά θα δούμε να έχουμε και σταθερές ημερομηνίε σταθερά Σαββατοκύριακα να γίνονται κάποιους σταθερού μήνες να ανακοινώνονται μήνες πριν ένα δελτίο τύπου δύο εβδομάδες πριν δεν λέει απολύτως τίποτα έτσι, ακόμα, και στη χώρα μας, έτσι, ακόμα και στη χώρα μας, ακόμα και στη χώρα μας, ακόμα και σε μια πόλη, στην Αθήνα, θέλουμε να οργανώσουμε κάτι. Τα να αναπαταβάμε με το δελτίο τύπου 10 μέρες πριν την έναρξη και να περιμένουμε ότι ο κόσμος θα το αποκριθεί, ε, δύσκολο το βλέπω. Ε, μην ξεχνάμε ότι έχουν αυξηθεί οι απαιτήσει στον ελεύθερο χρόνο όλων μας θεαπαιτής της ε, εργασίας ή υποχρεώσεις της ζωής όσο πάνε κυβέρνουν ε, αυξανόμενες. Επομένως δεν είναι ο άλλος κυρικάς από την Αθήνα που ε, ευτυχώς ήρθε βέβαια και το Ματρόκες λίγο την κατάσταση αλλά που γενικά είναι κάπως δυσλειτουργικές απώλειες πολύ εκτεταμένες, ώρες ε, θέλουν μετακινήσεις και αν κάποιος έχει και υποχρώσεις, οικογενειακές υποχρώσεις ή επιπλέον εργασιακές υποχρώσεις δεν είναι και εύκολο να ε, «Τι κάνουμε ε, σήμερα, δεν πάμε μια βόλτα από την του βιβλίου» Πρέπει λοιπόν όλα αυτά είναι οργανωμένα από πριν να μπορέσει άλλο να κάνει το πρόγραμμά του. Να υπάρχει και κάτι άλλο όλο το τερεβέκηση, όχι απλώ μια βόλτα βλέπουμε δέκα βιβλία στους πάγκους. Ε, πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα με συγγραφείς, με εκδότες, με ομιλίε, ποιος θα μιλήσει, πού θα μιλήσει, ε, πότε θα μιλήσει, να μπορεί ο άλλο αυτά που την ενδιαφέρει να... Κάνει το πρόγραμμά του. το τελευταία χρόνια μπορούν να πω ότι είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες ε, να υπάρχουν ένα τέτοιο στυλ εκθέσει εκθέσεις, οι διάφορες εκθέσεις βιλίου, αλλά εγώ πιστεύω πως να γίνουν ε, πολύ περισσότερα να τραβήξουμε περισσότερο κόσμο περισσότερους ε, επισκέπτες και σίγουρα δεν μπορεί υπάρχουν και δύο πως να το πω απόψεις ή μια. Άποψη λέω ότι στις εκθέσει βιβλίου πάμε για να ενημερωθούμε για τη βιβλιοπαραγωγή, να μιλήσουμε με εκδοτικού οίκους, με συγγραφείς ανδεχομένως και όχι για να αγοράσουμε βιβλία. Επομένως δεν έχει νόημα να υπάρχουν πολυτήρια, όπω λέμε τι θύβες των βιβλίων και κάποιοι βγάζουν και προσφορές ή όχι ή μία άποψη είναι αυτή. Η άλλη άποψη, εξίσου σεβαστή, λέει ότι ε, καλό ο κόσμος που θα βγει, θα πάει στην έκθεση του βιβλίου, θα δει κάποιο βιβλίο, καλό είναι να μπορεί αυτό το βιβλίο και να το αγοράσει, να το έχει προσβάσιμο και επί τη ευκαιρία της έκθεσης, ε, αν έχει και κάποια προσφορά αυτό, ακόμα καλύτερα. Ε, δεν ξέρω, σεβαστές ε, μου ακούγονται και οι δύο σε μένα, πραγματικά και εγώ δεν ξέρω ποια από τις δύο μπορεί να έχει ε, αυξημένη βαρύτητα ε, βέβαια ε, όταν συζητάμε για, για εκθέσει βιβλίου για προσφορές καλό είναι να είναι προσφορέ έτσι να κουλάμε στην, στην τιμή βιβλιοπωλείο και παραπάνω ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι ότι ε, δεν είμαι αρνητικό στο να πολλούνται βιβλία γιατί κακά τα ψέματα, ε, έχουμε, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είμαστε ολός που το βιβλίο είναι το είδο πρώτης ανάγκης ή που θα πάμε, λίγοι είμαστε, να το πω έτσι, που θα πάμε να εργάσουμε το βιβλίο πολύ, να ζητήσουμε το βιβλίο που θα έχουμε μια λίστα ε, με αυτά που θέλουμε ή θα έχουμε οι περισσότεροι συστηματικοί βιβλιόφιλοι έχουμε και μια λίστα με αδιάβαστα βιβλία που όσο πάει και μεγαλώνει για πολλούς από μας. δυστυχώς πολλοί κόσμοι αν δει το βιβλίο μπροστά του και είναι και σε μια συμπαθητική τιμή ε, τιμή θα το αγοράσει, ε, αλλιώς θα το προσπεράσει, δεν θα πάει μετά να το αναζητήσει σε κάποιο βιβλίο πωλείο. Από αυτή την άποψη δεν διαφωνώ. Καλό θα ήταν να υπάρχουν αυτές οι πωλήσει και οι προσφορές. Δεν ξέρω, θα χαρώ να διακούσω και τις ε, δικές απόψεις. Και μια και έβγαλε και λίγο ήλιο τον βλέπω εδώ, από το παράθυρό μου. Ας πάμε σαν τραγουδάκι που λέει λοιπόν για την άνοιξη και για τον ήλιο. I'm the dawn the sun, ο ουρανός και ο ήλιο από το συγκρότημα Celtic Woman, Από τα αγαπημένα μου συγκρότηματα όσον αφορά τι ερμηνείε του σε κέλτικη μουσική. Ε, Αξίζει το κόπο να αναζητήσετε σχετικά τραγούδια του στο διαδίκτυο και να τα ακούσετε. Είναι πολύ ατμοσφαιρικά, είναι η αλήθεια. Να επιστρέψουμε στα καθημά. τη Διεθνή Έκθεση τη Θεσσαλονίκη που θα είναι 8 με μα είχες τη Θεσσαλονίκη και τιμόμενη χώρα φέτος θα είναι το Ισραήλ ε, γενναίμαι απόλυτα ταιμίως μαζί σας δεν έχω εντρυφήσει στη βιβλιοπαραγωγή του Ισραήλ για την ακρίβεια γνωρίζω μόνο δύο Ισραηλινούς συγγραφείς αλλά οι οποίοι τυχαίνει να είναι και οι πιο διάσημοι από όσο γνωρίζω το Άμος Σος και το Ντέβιντι Κρόσμαν, αυτού τους δύο γνωρίζω έχουν μεταφραστεί και οι δύο στα ελληνικά από διάφορους ε, εκδότες και είναι νομίζω πρέπει να είναι από ότι από μια μικρή αναζήτηση που έκανα πρέπει να είναι η πιο γνωστή και η πιο διάσημη συγγραφής του του Ισραήλ και οι δύο είναι γεννήθηκαν και έζησαν στο Ισραήλ φυσικά έτσι ε, δεν έψαξε για ε, συγγραφής ε, γενικότερα Εβραίου να το πω έτσι οι Ισραηλινείς καταγωγής που ζουν ή ε, εργάζονται σε άλλες χώρες έψαξε και οι Ιηλίνους, πραγματικά σε γραφείς και έχει σημασία να το, ε, να το δούμε γιατί μην ξεχνάμε ότι η περιοχή εκεί πέρα ή τόσο κοντινή μας αυτή η περιοχή είναι μία από τις πιο ταλαιπωρημένες η, η περιοχή, οι ανθρώποι ...τις. Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την περιοχή είναι από τους πιο ταλαιπωρημένους ε, λαούς των πλανήτη, ανεξαρτήτως φιλής θρησκείας κτλ. Και, και τα γεγονότα των τελευταίων ετών. Ε, το επιβεβαιώνουν ότι όντω έτσι είναι τα πράγματα σχέτως από ποια πλευρά το βλέπει κανείς. Ε, όμως ε, είναι και αυτός ε, σε μια γενιά που πρόλαβε πολέμησε και στους ε, πολέμους που, του Ισραήλ με τους γειτονές του και αυτή ε, τα βιώματα του έχουν επηρεάσει και τη γραφή του ε, περίτω να πω ότι ε, επιζητεί και αυτός όπως και άλλοι διανοήμονοι της ε, Τη χώρα του και είμαστε ένα από του πρώτου που επιζητά την. Την ειρήνη, τώρα οι απόψη του, το πώς θα πετύχουν ε, την ειρήνη κτλ. Δεν νομίζω ότι ταιριάζουν την εκπομπή, δεν κάνουμε πολιτική ανάλυση. Απλώς ε, να ξέρουμε ότι είναι, όπως πιστεύω κάθε μορφωμένος άνθρωπος, ε, πρέπει να είναι υπέρ της ειρήνης ο πόλεμος, ε, όσο δικαιολογημένος, όσο, όσο και να είναι, δεν πρέπει μπορεί παραν, να είναι κάτι το, ε, είναι κάτι το φύσικο κάτι, κάτι το θεωροδικό μπορεί να είναι αναγκαίο ε, κάποια στιγμή οτιδήποτε αλλά πρέπει πάντως να αντιμετωπίζουμε σαν αναγκαίο ε, κακό όχι σαν κάτι καλό ε, και όσο πιο παροδικό είναι και όσο λιγότερο ε, μας απασχολεί τόσο καλύτερα είναι για όλη την ε, ανθρωπότητα ε, νομίζω το πιο γνωστό βιβλίο του και διεθνέ πεσέρ είναι το Άμοσοζ, γιατί το Άμοσοζ για ε, έλεγα αυτή τη στιγμή, είναι το Μαύρο Κουτί. Το Μαύρο Κουτί ε, μέσα από μια ιστορία ε, ενό ε, γάμου, ενό διαλυμένου γάμου. Ε, Περιγράφει μια ολόκληρη εποχή, μια ολόκληρη κοινωνία. Περιγράφει την Ισραηλινή κοινωνία τα χρόνια μετά το πόλεμο του Γιώργιου Κιπούρου. Και έχει κερδίσει και το βιβλίο, αλλά και ο συγγραφέα έχει κερδίσει αρκετά βραβεία τόσο στη χώρα του όσο και στο. Εξωτερικό. Ε, έχει βέβαια και άλλα βιβλία. Ε, δεν έχει τύχει δυστυχώ να το, να το να διαβάσω. Απλώ τα έχω δει τα βιβλία του σε παρουσιάσει. Ε, Εκτό από το μαύρο κουτί που είναι διάσημο. Επίση ε, πολλά καλά λόγια έχω ακούσει για το εικόνε ε, από τη ζωή στο χωριό. όπως επίση και ένα ε, που έχει διαβαστεί πολύ από. Που ενδιαφέρονται για τα πολιτικά ζητήματα στη Μέση Ανατολή, το βιβλίο του βιβλίου του του Ισραήλ, η Παλαιστίνη και η Ειρήνη. Πάμε στο επόμενο τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε με τον άλλο Ισραηλινό συγγραφέα, τον Ντέβιτ Κρόσμαν. Αυτό ήταν το κομμάτι του Αστροπιατσόλα. στο Buenos Aires. Springing Buenos Aires, Νομίζω από τα κομμάτια με την άνοιξη στον τίτλο του. Και επειδή δεν ο χρόνο τη εκπομπή άλλωστε δυστυχώς, σήμερα θα είναι μονώρι, με περιμένει και μία υποχρέωση. Να περάσουμε στον άλλο ε, πολύ γνωστό Ισραηλινό συγγραφέα, τον David Grossman Και αυτό έχει γεννηθεί το 1954 σε μια γενιά που έζησε από κοντά του αγώνε του Ισραήλ όλου ε, αυτού του ε, πολέμου. Και αυτός μαζί με τον Grossman, με τον οποίο νομίζω έχουν συνυπογράψει κάποιε διακηρύξεις και αυτός ειρήνης το να απασχολούν τα θέματα του και αυτόν που βαδιζεί η χώρα του σε σχέση με τους γειτονέ τους, τι γίνεται σε αυτήν την ταλαιπωρημένη της γης και αυτός είναι από το έχει έχει κερδίσει πάρα πολλά ε, βραβεία τόσο στη χώρα του όσο και στο, ε, και στο εξωτερικό. Ε, και ήταν ε, και μάλιστα μία από τι τελευταίε μιλούσαμε για την εκθέση τη Έχει κερδίσει και εκεί ένα, το 2010. Ε, κερδίσει το βραβείο Ειρήνη στη Φραγκφούρτη. Είναι και. Ε, είναι και καθηγητής ε, στο πανεπιστήμιο ε, μάλλον όχι δημοσιογράφος ε, είναι στη χώρα του αλλά νομίζω κάποια στιγμή πένα και στο πανεπιστήμιο τέλος πάντων δεν δε ξέρω το βιογραφικό του πλήρως ένα από τα και αυτός έχει μεταφραστεί στην Ελλάδα και τα βιβλία του ε, ένα από τα από αυτά που ασχολούνται με τα κατάσταση στη χώρα του είναι το γράφοντας μέσω στο σκοτάδι και ακριβώς ένα το πολύ γνωστά βιβλία του γιατί περιγράφει το που λέω την επίδραση όλων αυτών των πολέμων αυτών των καταστάσεων στους στο λαό του και στους άλλους λόγους φυσικά και μάλιστα ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα του βιβλία είναι το βιβλίο με τίτλο κάποιοι μαθαίνουν τα παιδιά μας να σκοτώνουν πως και γιατί αυτό είναι ένα δοκίμιο μάλλον θα έλεγα που ασχολείται κυρίως με τη βία με τη βία στα σχολεία με το πως τα παιδιά μας εκκληματίζονται και εθίζονται στη βία και πιστεύω ότι τουλάχιστον οι γονείς καλά θα ήταν να το διαβάσουν επίσης ένα πολύ γνωστό του βιβλίο είναι και το η μνήμη του δέρματο ε, δεν το έχω διαβάσει, δεν μπορώ να έχω κριτική, αλλά μου έχουν μεταφέρει ότι είναι ε, πάρα πολύ καλό. Ε, πιστεύω και για τους δύο συγγραφεί, και για τον Αμμοσόζ και για τον Ντέιβιτ ε, Γκρόσμαν, εφόσον το Ισραήλ είναι η τιμόμενη χώρα στην 11η Διεθνή Έκθεση, η διεθνη εκθεση η της τη Θεσσαλονίκη που ξεκινάει την 5η. Πιστεύω και για του δύο θα υπάρχει αρκετό υλικό. Επομένω, ε, όσοι ενδιαφέρεστε, θα μπορείτε να εντρυφήσετε περισσότερο. Και αν κάποιοι από εσά που μας ε, ακούνε βρεθούν στην έκθεση και είναι στο στεθμό στο φόρμα, μα αφήσουν και να σου αφήσουν και ένα μήνυμα να μου πούνε τι είδαν, τι διαπίστωσαν, τι καινούριο. Και έτσι κι εμεί μετά, μετά μπορώ να μπλουτίσω τι ε, μου και να το μοιραθώ με τους άλλους εδώ πέρα και εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την ακρόασή σας θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Κυριακή ε, κανονικά ε, με δύο εκπομπή αυτή τη φορά στη μην ξεχάσετε όμως για μια ώρα μόνο θα μείνετε με επαναλήψεις στις 8 ακολουθεί η Τζένι με την εκπομπή της Συντροφιά με και έτσι θα σας κρατήσει αυτή η Συντροφιά το βράδυ αυτό της Κυριακής ε, θα σας αποκριτήσει λοιπόν με το τραγούδι Spring is Here του εδώ ελπίζω του ο Φράνκ συνάτρα, συνομήτως ο Κάνσαρδαμος. Ο Φράνκ συνάτρα, λοιπόν, ε, καλό βράδυ έβρισκομε, καλή εβδομάδα, που ξεκίνησε ξεκινάει. Εδώ και θα τα πούμε σε μία εβδομάδα. Καλό σας απογεύμα. Spring is here Why doesn't my heart go dancing Spring is here Why isn't the waltz entrancing No desire, no ambition leads me. Maybe it's because nobody needs. Doesn't the breeze Delight me Stars Appear Why doesn't The night Invite me Maybe It's because Nobody loves The night invite me maybe it's because nobody loves